Ήταν πολλές οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε εκεί κάτω. Ο κυρίως, ο οποίος ξενυχτούσε τα βράδια μαζί με τους πρόσφυγες. Οι συνθήκες τις οποίες διέμεναν δεν ήσαν οι ιδανικότερες για ανθρώπους της εποχής μας και σίγουρα για ανθρώπους ταλαιπωρημένου, κουρασμένους και απογοητευμένους και απελπισμένου γιατί δεν ήξεραν η αύριοι που θα ξημερώσει τι ημέρα θα ήταν για αυτούς. Εμείς νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι ήταν δύνατο να κάνουμε και είμαι ευτυχής γιατί δεν είχαμε καμιά απολύτως απώλεια σε ανθρώπινη ζωή και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν είχαμε καμιά απώλεια σε, σε πρωτοβουλίες που παίρναμε για να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή τους και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μένω με την αίσθηση πως όπου και να πάνε αυτοί οι άνθρωποι ένα κομμάτι της ζωής τους ίσως από τα χειρότερα αλλά πιο ελπιδοφόρα για αυτούς θα είναι το παράσμα τους από τον καταβλισμό της Ρόδου. Ο Ντίνος και οι άλλοι συνάδελφοι που ξενύχτησαν και ξημερώθηκαν εκεί κάτω, νομίζω ότι πρέπει να είναι ήσυχο με τη συνείδησή του και εκείνος και ο Παντελής και η καλή μαζί μαγείρισα, η κυρία Σοφία, η οποία προσπαθούσε πάντα να μην λείψει τίποτα από κανέναν, ούτε ένα κομμάτι ψωμί, ούτε ένα κομμάτι υλικό, ούτε ένα χυμό για τα μικρά παιδιά και όποτε μπορούσε να φέρει και γλυκά έφερνε και τα έδινε κυρίως στα μικρά παιδιά τα οποία όπως καταλαβαίνετε ξετρελώνονται πάντα με ένα κομμάτι γλυκό ή ένα χυμό που τους προσφέρεται. Τώρα που φτάσαμε στο σημείο να κλείσει ο καταβλισμός νομίζω ότι ο καθένας σας κάνει τον απολογισμό του. Εμείς που όλο αυτόν τον καιρό δεν λείψαμε ούτε μέρα, ούτε καθημερινή, αλλά ούτε και γιορτή. Από τον καταβλισμό και κυρίως ο Ντίνος και ο Παντελής βέβαια και η μαγείρισά μας η κυρά Σοφία, νομίζω ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι με την αίσθηση ότι αυτό που μπορούσαμε να προσφέρουμε το κάναμε με ιδιο... χωρίς καμιά ιδιοτέλεια αλλά από το περίσσευμα της δικής μας ψυχής.